Κεφάλον Γάμα Σελίδα 916 Στοιχοι 1 12 Προσοχή στου λόγου μα. 1. Αδελφή μου, μην παίρνετε πολύ την θέση του διδασκάλου, διότι γνωρίζετε ότι εμεί που διδάσκομαι θα κρυθώμενα αυστηρότερα και συνεπώ τα λάβουμε μεγαλύτερα τιμωρία. 2. Θα τιμωρηθώ με δε αυστηρότερα διότι όλοι πτέωμενες πολλάς περιπτώσεις, εξ όλων δε των παρεκτροπών ευκολότερη και συχνότεροι, είναι εδια της γλώσσης παρεκτροπέ, εις τας οποίας κινδυνεύει να πέσει και καθένας που παίρνει μόνος του την θέση του διδασκάλου. Πράγματι, εάν κανείς δεν τα στα λόγια του, είναι τέλειος άνθρωπος και έχει την δύναμη να συγκρατήσει και ολόκληρον τον εαυτό του. Τέλειος δε πρέπει να είναι και ο διδάσκαλος για να μην αμαρτάνει δια τη γλώσσης του και για να αποφύγει την αυτηροτέρα κρίση με την οποία θα κρυθούν αυτοί που διδάσκουν. 3. Για να πιστείτε δε ότι όποιο δεν πτέει δια της γλώσσης αυτός είναι τέλειος, σας φέρω δύο παραδείγματα. Ιδού. Τους χαλινούς των ύπων θέτομενες στα στόματά των δια να υποτάσσονται ούτη και έτσι με τον χαλινών διευθύνομεν όλων των 4. Ιδού ότι και αυτά τα άψυγα πλοία και τι είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρού και ορμητικού ανέμους, διευθύνονται με εν πολύ μικρών πιδάλιον οπουδήποτε αποφασίσει η επιθυμία εκείνου που κρατεί και διευθύνει το πιδάλιον 5. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος και καυχά για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Ιδού λίγη φωτιά, πώς φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση. 6. Και η γλώσσα είναι φωτιά, είναι κόσμο ολόκληρο και πλήθο πολύ αδικία. Σαν την ολίγη φωτιά που ανάπτει πυρκαγιάν μεγάλη, έτσι και η γλώσσα γίνεται μεταξύ των μελών μα το μικρό μέλο που μολύνει όλο το σώμα και ανάπτει πυρκαγιάνι στον κύκλον τη ανθρωπίνης ζωή, και καίεται έπειτα και αυτή από το πυρ τη γη Με το οποίο θα τιμωρηθούν επαρεκτροπέ και αδικίε 7. Φοβερών όντω και ασυγκράτητο το είναι γλώσσα. Και τούτο αποδεικνύεται εκ του ότι κάθε φυσική αγριότης και θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων ζώων δαμάζεται από την φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. 8. Την γλώσσα όμω, κανεί από τους ανθρώπους δεν μπορεί να την δαμάσει. Είναι κακό να συγκράτητον, γεμάτη από δηλητήριον θανατηφόρων. 9. Μολονότι δέει σ' περιπτώσει περιπτώσεις την χρησιμοποιούμενη στο καλόν, Τούτο δεν τη συγκρατεί και δεν την ασφαλίζει από το κακόν. Πράγματι, διαφτεί αυτής τον Θεόν και Πατέρα, αλλά και δι' αυτής καταρόμεθα τους ανθρώπους που έχουν πλαστεί καθομοίως στην Θεού. Δέκα. Από το αυτό στόμα βγαίνει δοξολογία και κατάρα. Αλλά αδελφοί μου, δεν πρέπει να γίνονται αυτά έτσι και να ανακατεύονται ευλογί μετας κατάρα. Ένδεκα. Μήπως η πηγή από την αυτήν τρύπα να αναβλίζει το νερό το πόσιμων και δροσιστικών και το νερό το αλμυρών και πικρών. 12. Μήπως είναι δυνατόν αδελφοί μου η σικιά να βγάλει ελέας ή η κλιματαριά να βγάλει σίκα. Έτσι και καμία πηγή δεν είναι δυνατόν να βγάζει συγχρόνως αλμυρόν και δροσιστικό νερό. Έτσι και από αυτό το στόμα δεν πρέπει να βγαίνει ευλογία και κατάρα.